Ακόμα κι αν ο υπουργό κάνει το μεγαλύτερο λάθος του κόσμου μην αυτό το λάθος που έκανα εγώ γιατί έστω κι αν είχα δίκιο έπρεπε να υπακούσω στην άδικη εντολή του υπουργού γιατί οι υπουργοί διορίζονται από το λαό και μόνο ο λαός είναι σε θέση να κρίνει το δικαίωμα να τιμωρήσει τον καθέναν για το μεγάλο του ή το μικρό του λάθος Λόγια του Θεοχάρη Ο Θεοχάρης λοιπόν που τον χάσαμε από χτες, Είπε αυτά, είχε να πει αυτά για τη δημοκρατία, διότι ένα Θεοχάρη μόνο για τη δημοκρατία μπορεί να λέει τόσο σημαντικά θέματα και λόγια. Δεν είναι ο Θεοχάρης που έφυγε, είναι ο άλλο Θεοχάρη του Φόσκολου από το γνωστό Σύριαλ. Νομίζω το καλημέρα, ζωή. Εκείνο ο Θεοχάρη είχε ζητήσει και μια συγγνώμη. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο μόνο, Αλλά μόνο να ζητήσω μια συγγνώμη από τον κύριο Υπουργό για το λάθο. Κυρίω όμω για το λάθος που έκανα απέναντι στη δημοκρατία. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο παρά μόνο, παρά μόνο να ζητήσω μια συγγνώμη. Roughest, frill, as as το μόνο βέβαιο σε αυτή τη ζωή είναι η φόρη και ο θάνατος. <Τι> Κυρίως όμως για το λάθος που έκανα απέναντι στη δημοκρατία. Yeah. Το κλάμα είναι του Πρέκα. Το λάθο είναι του Θεοχάρη. Από το ΣΥΡΙΑΛ, από το Καλημέρα Ζωή, ο Θεοχάρη του Φόσκολου. Γιατί ο άλλος Θεοχάρης θες όταν ρωτήθηκε, ε, ε, είπε και μα δήλωσε ότι νιώθει ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα και κυρίω πιστεύει ότι δεν αδίκησε κανέναν, άρα δεν υπάρχει και λόγο να ζητήσει συγγνώμη. Προείπατε ότι δεν έχει κανένα το ανάστημα να σα παρατήσει. Το είπατε αυτό, Ναι, ναι, βεβαίω. Ισχύει αυτή η βεβαίω. Έστω ότι είστε απογοητευμένο από κάποιε καταστάσει, Καθόλου. Καθόλου. Έχω κάνει τη δουλειά μου Μάλιστα. καλύτερα από οποιονδήποτε τι τελευταίε δεκαετίε. Είμαστε το ποτάμι που ακούει. Ooh, oh, oh. Ooh, oh, oh. around with the bloke name She loved him though he was a tad coke. He took her down to China. Άνεστε και εσείς ότι έχετε αδικήσει κάποιους ανθρώπους όσον αφορά τα αυτά τα οποία όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, τρεις φορές όχι, όχι, όχι. Μια χαρά, σωστά τα λέει ο άνθρωπος γιατί να έχει αδικήσει άλλωστε εφάρμοζε τις πολιτικές των από πάνω. Οι από πάνω ήταν ο Στουρνάρας, ο Σαμαράς, η Μέρκελ, κάποιες τράπεζες, κάποιες επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, το παγκόσμιο σύστημα. Το γαλαξιακό υπερσύστημα δεν υπάρχει, αλλά κάποια στιγμή θα φτιαχτεί και αυτό με τα ίδια χαρακτηριστικά. Και από πάνω είναι ο Στουρνάρα, ο οποίος Στουρνάρα, μάλλον μας φεύγει, φεύγει δηλαδή από τη θέση του Υπουργού και πάει στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αντικαθιστά τον Προβόπουλο. Είναι μια απόλυα, εμείς εδώ θυμόμαστε καλέ στιγμέ του Στουρνάρα γιατί ήταν ένας πολιτικός Που δεν ήταν πολιτικό όπω ο ίδιο έλεγε, αλλά καμάρωνε για πολύ συγκεκριμένα θέματα. Δύο-τρει φορέ που είχε καμαρώσει δημοσίω. Ένα από αυτά ήταν ότι έβαλε πολλοί κόσμο στη φυλακή. Μην ξεχνάτε, κύριε Πρεττεντέη, yeah. ότι από τότε που γίναμε κυβέρνηση, πόσοι άνθρωποι έχουν μπει φυλακή για χρέη προ το, το δημόσιο. Μπράβο! <σομίως> <σομίως> Έχουμε δημεύσει περιουσίε. <σομίως> <σομίως> Μπράβο! Μην λέτε λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ότι <Το> Πόσοι άνθρωποι έχουν Εμπί φυλακή <Το> Έχουμε δημεύσει περιουσίες <Το> Μη λέτε λοιπόν Κάνουμε ό,τι μπορούμε <Το> Τώρα από Δευτέρα Ποιος θα βάζει τόσους ανθρώπους στη φυλακή Ποιος θα δημεύει περιουσίες Ποιος θα κάνει ό,τι μπορεί για το καλό Της χώρας εννοείται Και χωρί Θεοχάρη και χωρί Τουρνάρα στο συγκεκριμένο πόστο, σύμφωνα με τα τωρινά, αλλάζει, γιατί μπορεί μέχρι τη Δευτέρα να παραμείνει. Οπότε να βάζει ο ίδιο φυλακή, να μην έχει κανένα απολύτω νόημα η αγωνία που εκφράζουμε αυτή τη στιγμή. Και φαντάζομαι εκφράζουμε την αγωνία όλων των Ελλήνων. Ποιο ακριβώ θα είναι αυτό που θα δημεύει περιουσίε και θα μπαίνει στη φυλακή και θα καμαρώνει γι' αυτό, βεβαίω όταν βγαίνει στο δημόσιο λόγο. Δεν καμάρουνε μόνο γι' αυτό, καμάρουνε και για τα δάνεια. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πάρει ένα δάνειο συναλλικά 240 δισεκατομμύρων ευρώ με επιτόκιο 1,8% με περίοδο χάρητος 20 χρόνια. Τι άλλο θέλετε, τι άλλο θέλετε. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Εμείς ως γνωστόν είμαστε το ποτάμι που ακούει. Σχεδόν είναι αυτό. Δόρο ήταν η σύμβαση. Πολλά δώρα μα έχουν κάνει. Οι ξένοι φίλοι μα αλλήμον, τέτοια δώρα. Ποιο δεν θα τα ήθελε και ποιο δεν θα ήθελε και να τα κάνει και να τα εισπράξει κυρίω. Το ποτάμι που ακούει είναι ο Σταύρο. Σταύρο το Δωράκης, έτσι το βλέπει σε αυτή τη φάση. Είναι το ποτάμι που ακούει. Να δούμε αν τελικά ακούει στη διάρκεια εδώ τη εξέλιξη τη εκπομπή. Ο Βορύδη σήμερα το πρωί βγήκε και δεν είχε να πει καλά λόγια για το Στουρνάρα. Δηλαδή τα είπε με τέτοιο τρόπο τώρα που φεύγει ο Στουρνάρα. Όλοι αυτοί που λέγανε τα καλύτερα σιγά σιγά διαπιστώνουν κάποια πράγματα που δεν ήταν σωστά, μια αδικία έτσι, στην περιραίους ατμόσφαιρα της εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής και γενικώς δεν του αρέσανε πολλά πράγματα αλλά τα έκρυβε τόσο καιρό ο όπως και άλλοι πολιτική και τώρα που φεύγει ο Στουρνάρας, τα βγάζουν όλοι ελπίζοντας ο καινούριο κάποια στιγμή να αλλάξει τι Δυστυχώς εκ των πραγμάτων εκείνο το οποίο έχουμε κάνει είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο σύνθετο και σε ορισμένα σημεία δυσλειτουργικό γενικότερα φορολογικό σύστημα. Αυτό αφορά την οποθεσία. Θέλει βελτίωση. Ουου αν, ου, αν θέλει βελτίωση. Άρα δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα ου, πολιτικών. Ο αν θέλει στην αν θέλει βελτίωση. Ωρα, ου, του... ου, αν θέλει <laughs> βελτίωση. <laughs> ου, αν θέλει over a townhouse in his racing to o unfaithful virtues to potami pou akoi Δεν πολύ ακούει καλά το ποτάμι. Ο Βορρήδη, λοιπόν, μόλι τον ακούσαμε, ου αν θέλει βελτίωση. Δυστυχώ, όπω είπε ο ίδιο, εκ των πραγμάτων, τι ωραίε φράσεις. Πίσω από αυτέ τι φράσει κρύβονται δράματα ανθρώπινα και εγκλήματα από τη μερικέ δολοφόνοι, βέβαια. Διότι για να υπάρχουν θύματα υπάρχουν και αυτοί που διαπράττουν το, το έγκλημα. Δυστυχώ και εκ των πραγμάτων δεν είχαμε ένα σωστό φορολογικό σύστημα. Τώρα το λέει, το λέει το καιρό. Ο καθένα θα συμφωνήσει με αυτό που λέει ο Βορρήδη και έχουμε το μοναδικό. Φαινόμενο σε αυτόν τον τόπο και εμεί που δεν έχουμε διαπράξει και αυτοί που το έχουν φτιάξει να συμφωνούμε όλοι στο έσχο. Δεν έχει ξαναγίνει, μόνο στην Ελλάδα γίνεται τα τελευταία κυρίω χρόνια. Όμω, ένα που έγινε και πριν μια ώρα για δεύτερη φορά μπαμπά και να του ζήσει και να το καμαρώσει το παιδί έτσι όπω το παιδί θέλει και, έχει, και όχι έτσι όπω ο μπαμπά θέλει, δηλαδή όχι κομμουνιστή αλλά χρυσαυγήτη, όπω έχει δηλώσει αν είναι αληθινά όλα αυτά. Αυτό λοιπόν έχει τα καλύτερα συναισθήματα. Για τον και θέλω κύριε Υπουργέ, κύριε Στουρνάρα, να ξεκινήσω την ομιλία μου λέγοντα το εξή: Και το πιστεύω, θα σου πω, δεν το λέω εν είδη Θέλω ω πολίτη να σα ευχαριστήσω. Και θα σα πω γιατί. Αναλάβατε την ευθύνη τη οικονομική πολιτική τη χώρα μετά την επιλογή του Πρωθυπουργού στην κρισιμότερη στιγμή τη νεοτέρα ιστορία μα. Η Ελλάδα όταν αναλάβατε στο χείλο του γκρεμού. Και μετά από έξι μήνε έχοντα καταφέρει να φέρετε ένα τεράστιο πακέτο στη χώρα μαζί με τον Πρωθυπουργό. Και έχοντα καταφέρει να βάλτε σε μια στοιχειώδη τάξη δημοσιονομικά, και βλέποντα την εξέλιξη εκτελέσεω του προπολογισμού τη χώρα, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε όλοι ότι τη δουλειά την οποία σα εμπιστευτήκαμε, την κάνατε και με το παραπάνω. Και γι' αυτό λοιπόν το ευχαριστούμε από το στόμα του Άδωνη προ τον Γιάννη Τουρνάρα. Τι ήταν να το πει αυτό, το ευχαριστώ. Αμέσω μετά ήρθε και η ανταπόδοση. Ο Γιάννη Τουρνάρα χαρακτήρισε Θεό τον Άδωνη. Υπάρχει υπουργό που σα είδε και σα είπε Άδων είσαι Θεό και αυτό είναι ο κύριο Τουνάρα. Ο κύριο Τουνάρα, γιατί σα είπε Άδων είσαι Θεός". μετά τη σύσκεψη. Γιατί ο κύριο Τουνάρα μαζί μου ήταν μέσα στη διαπραγμάτευση επί τρει ώρες ώρε με την Τρόικα και ο κύριο Τουνάρα βγαίνοντα προ του δημοσιογράφου εξήρε τον τρόπο με τον οποίο ε, συμμετείχα σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και είπε Θεό τον Άδων. Πολύ απλά ένα μετρημένο χαρακτηρισμό νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Θα πάμε στην κεντροαριστερά εδώ και κανά δίωρο το πολιτικό σκηνικό συθέμελα έχει ταραχτεί διότι αποχώρησε από τη Δημάρ ο Βασίλης Κονόμου πολύ μεγάλη απώλεια και για την κεντροαριστερά για την αριστερά γενικότερα για την ισορροπία των κοινοβουλευτικών συσχετισμών ενώπισης και της εκλογής του Προέδρου πολύ δύσκολα όλα αυτά ευτυχώ που υπάρχει η Ρεπούση η οποία θέτει πραγματικά μια άλλη οπτική σε όλα αυτά που συζητάμε τις πιο. Κύριο Σκουβέλης, εγώ με τον Πασό Κουβενιζέλη δεν συνεργάζομαι. Να σα πω, το βασικό ζήτημα, και όποιο δεν το απαντάει αυτό, υπεκφεύγει κατά την άποψή μου, είναι αυτός ο κόλος της κεντροαριστερά, προ τα που θα κλείνει, γιατί οι συμμαχίες σήμερα προς είναι, η είναι συγκροτητικό ζήτημα. Ναι. Αυτό ε. είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα, πρέπει να πούν όσοι συμβάλλουν για τη δημιουργία αυτού του κόλου. αυτός ο κόλλος να μην ξεκαθαρίζει προς τα που θα συμβάλλει για τη δημιουργία μιας κυβερνητικής λύσης, λύσης, μιας κυβερνητική πρότασης. <Το> αυτός ο κόλλος της κεντροαριστεράς προς τα πού θα κλείνει. Είναι τα ερωτήματα πολύ σημαντικά και to the point, όπω λέμε, διότι πρέπει να ξέρουμε ακριβώ τι θα γίνει στο συγκεκριμένο χώρο τη Κέντρο Αριστερά. Να ξέρετε ότι τα όχι πολλέ φορέ, τι περισσότερε μα καθορίζουν. Είτε είμαστε άνθρωποι, είτε είμαστε κυβερνήσει, πολιτικά σχήματα, ηγέτε. Για αυτά τα όχι, τα οποία μπορεί εσεί να μην τα ξέρετε, ούτε να σα έρχονται στο νου όταν γίνεται μια σχετική απαρίθμηση, για αυτά τα όχι η κυβέρνηση θα μείνει στην ιστορία. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση η οποία έχει πάρει και κόστος αλλά ταυτόχρονα με μια συγκεκριμένη πολιτική οδηγούμε τα πράγματα προς τα κάπου και πολλές φορές με τη διαφωνία και των πιστωτών μας και των διεθνών οργανισμών Μόνο που αυτή η κυβέρνηση αυτή επαληθεύεται διαψεύδοντας δυσμενή σενάρια Αν κάτι έχουμε να θυμόμαστε τα τελευταία τρία χρόνια είναι η διαφωνία όντω των πιστωτών και των διεθνών οργανισμών σε αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Γι' αυτό σα είπα, μπορεί να μην το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά υπάρχουν πολλά όχι που έχει πει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και παλιότερα Παπαδήμο και παλιότερα Γιώργος Παπανδρέου. Όλα μαζί τα βάλαμε. Ό,τι καλύτερο δηλαδή έχει να αναδείξει το πολιτικό θεατρικό σκηνικό τα τελευταία 40 χρόνια. Με όχι προχωράνε, με τα όχι του προχωράνε και παρά τη διαφωνία των διεθνών οργανισμών και κυρίως των πιστωτών οι οποίοι συνεχώς ευνηδιάζονται από την άρνηση και τη στεναρή αντίσταση του Σαμαρά, κυρίως του Βενιζέλου, δεν το συζητάμε και όλων των υπολείπων έτσι θα βλέπει ο Βορύδης, μην το χαλάσουμε μια χαρά είναι, έχει ανέβει και η θερμοκρασία σιγά σιγά, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. ο οποίο θέλει στον αποστόλη θα απευθυνθεί Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση του ντύπου, και ο οποίο θέλει να στείλει σε εμά γραφειρή το μήνυμα του αποστολή στο 54%. 100. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο. Το 54% στοιχίζει και 1,23 ευρώ. Ο Νίκο Απρανίδη δεν στοιχίζει τόσο, είναι πιο φτηνό. Είναι φτηνό γιατί προετοιμάζεται να δουλέψει σε καθεστώ που η αμοιβή θα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Η Ελλάδα θα γίνει Βόρειο Κορέα σήμερα. Η Ελλάδα θα γίνει Βόρειος Κορέα. Δεν είπες μου γι' αυτό σου τηλεφωνώ για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν και στα πολύ καλά σου και έλα. <μήνευμα> το μόνο βέβαιο σε αυτή τη ζωή είναι η φόρη και ο θάνατος. <μήνευμα> Εμείς ως γνωστόν είμαστε το ποτάμι που ακούει. <μήνευμα> Τι είπατε πιο δυνατά σας παρακαλώ γιατί μου έχει αδειάσει η μπαταρία και δεν ακούω καλά ξέρετε. <μήνευμα> Είμαστε το ποτάμι που ακούει. Τι είπατε, Άστο να πάει στο διάλογο, Τίποτα. Ανοίγουν οι αγορέ, ανοίγουν τα κουρία. Γεια σα, Έλσα νύχτα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Νάρα, να ξεκινήσω την ομιλία μου λέγοντας το εξής, και το πιστεύω αυτό που θα πω, δεν το λέω οι δικολακίες, θέλω ως πολίτες να σας ευχαριστήσω. Και εμείς ως πολίτες θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον Άδων που ευχαριστεί και τον ίδιο τον Υπουργό, του Νάρα και να ευχαριστήσουμε και έναν άλλον Υπουργό, γενικώς στους Υπουργούς, οι οποίοι είναι εκεί και έχουν προάγουν και τις αξίες της συλλογικότητα. πέρα από το κυβερνητικό έργο αυτό, καθέ, αυτό που είναι τόσο επιτυχημένο και τα ωφελήματά του τα νιώθουμε όλοι, προάγουν και αξίες διότι διδάσκουν. Η πολιτική έχει και αυτήν την διάσταση. Η αξία της συλλογικότητα είναι πολύ ισχυρή αξία, μην βλέπετε τώρα που έχουν κουρελιαστεί όλα αυτά. Η ανθρωπότητα προχώρησε μεταξύ άλλων και με αυτή την αξία. Έτσι λοιπόν, σήμερα ήταν καλεσμένο το πρωί στο ΜΕΚΟ ο κύριο Μιχελάκη και τον ρώτησε ο Καμπουράκη για τι καθαρίστριε, το περίφημο θέμα που κάθε μέρα είναι εκεί. Έχουν βγει δικαστικέ αποφάσει, έχουν δικαιώσει, έχουν κερδίσει και την κοινωνία οι καθαρίστριε. Και περιμέναμε να ακούσουμε την καθαρή απάντηση από τον υπουργό, τον κύριο Μιχελάκη. Δεν είναι ο αρμόδιο, αλλά είναι ένα από του υπουργού. Ο κύριο Μιχελάκη, είναι η αλήθεια, έδωσε καθαρή απάντηση. Ποιο φταίει και δεν παίρνει τι καθαρίστρε πίσω σε εφαρμογή τη απόφαση του δικαστηρίου. Δεν έχω καταλάβει. Παθαίνει η κυβέρνηση ένα καθημερινό βατερλό στην εικόνα που έχει στον κόσμο. Έχει που έχει θέμα. Δεν είναι κανεί υπεύθυνο. Όλοι λένε πρέπει να τι πάρουμε. Πρέπει να τι πάρουμε, πρέπει να ηλιοποιηθεί. Κανεί δεν το κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχετε καμιά εικόνα, καμιά ιδέα, κάτι. Όχι, δεν έχω. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει σαφέστερη από αυτή που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με δηλαδή. Έτσι λοιπόν, καταλάβαμε τι ακριβώ γίνεται στην κυβέρνηση. Δεν έχει καμία ιδέα γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει ρωτήσει κιόλα. Βλέπει κάθε μέρα να ανοίξει τηλεόραση ω αρμόδιο υπουργό. Βλέπει και τι καθαρίστε να κάνουν και ζημιά. Καλά, τα λέει Μια χαρά. Δεν ξέρει τίποτα. Κάνει ζάπινγκ. Προσπερνάει το θέμα. Ή, εν πάση περιπτώσει δεν ήταν εκεί για να μα πει. Είναι... Έχουν ξεπεράσει πια το κλασικό στάδιο και επίπεδο. Ότι θα πω κάτι έστω και ψεύτικο, έστω και. Επιφανειακό για να καλύψω την κυβέρνηση συνολικά. Ούτε αυτό. Άδειασε του αρμόδιου υπουργού και την όλη κατάσταση χήμα κανονικά, δεν έχει να πει τίποτα και προχώρησε στα υπόλοιπα. Ποια ήταν τα υπόλοιπα τώρα, γιατί εκεί έκανα αυτά που λέγαμε πριν την επιφανειακή συγκάλυψη. Μα έφερε δύο-τρία παραδείγματα στην κουβέντα ο κύριος Μιχελάκη για ποιο λόγο απολύθηκαν οι σχολικοί φύλακε και η δημοτική αστυνόμη. Κύριε Σκουβλέτη, για τα σχολεία προφανή. Α ξεκινήσουμε με τα σχολεία. Καταρχήν. Δημο... Ε... Σχολικού φύλακε δεν είχαν όλα τα σχολεία. Εκεί? Είχαν σχεδόν τα μισά. Ένα λεπτό. Δύο. Και και εκεί 100%. που υπήρχε, ελάτε να πάρουμε τώρα τα ρεπορταζόδο εδώ. το αρχείο του σταθμού. Κάθε τρεις και λίγο, ένα από τα θέματα του, του δελτίου είδου ήταν ήταν. Άνθρωποι που μπαίνανε μέσα στο σχολείο, κλέβανε, κάνανε, δείχνανε κτλ. Ήταν ουσιαστικά και για το θέμα των δημοτικών αστυνομικών, για το θέμα του παραμπορίου. Πε μου, έχουν λείψει ποτέ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια η γνωστή εικόνα. Με το παρεμπόριο σε διάφορου κεντρικού δρόμου τη Αθήνα και τα λοιπά. λέω λοιπόν. Άντια. Όχι. Είναι πολύ καλά και ατράνταχτα επιχειρήματα. Σχολικού φυλα, φυλακέ είχαν τα μισά σχολεία. Οπότε του διώχνουμε όλους για να μην παραπονιούνται τα άλλα που δεν είχαν. Είναι μια λύση πολύ σωστή, λογική πάνω απ' όλα. Για δε του δημοτικού αστυνομικού, θα λέει μια χαρά ο κ. Το παρεμπόριο δεν είχε αντιμετωπιστεί με αυτού. Οπότε του μαζεύουμε να λειτουργεί κανονικά το παρεμπόριο, στο σύνολό του πια και να μην έχουν και το άγχος οι άνθρωποι όταν βλέπουν τον τιμένο, τον πράσινο μπατσούλι να έρχεται. Είναι σωστές πρακτικές και κυρίως πατάνε στη λογική όλα αυτά που ακούμε από τους δημόσιους άνδρες, οι οποίοι διοικούν αυτόν τον τόπο και αυτό τον λαό, να μην το ξεχνάμε ποτέ, πάντα με τη δική μας ψήφο. Ο Σόιμπλε, πάει διαλύσει την διαλύσει. Όχι, όχι ξέρω, Είναι πράκτορα ο ο είναι πράκτορας του ΣΥΡΖΑ. Έλα κορμή. Θανατηφόρο. Μια... Βέβαια, πάντα. Δεν μου λες μια ερώτηση. Ο... Όλοι οι υπουργοί έχουν πέσει στο έξταση. Εξ... Στα ναρκωτικά, στα βαριά. Γιατί? Με αυτά που λέει ο Γιακουμάτο, τι να πω πια. Ο Γιακουμάτο δεν έχει. Ο Γιακουμάτο έχει πέσει στα ανακορδικά όπω ο Βελίξ καζάνι με το μαγικό το φίλτρο. Κάποτε, δεν έπεσε τώρα. Τι απ'. γεννήθηκε μέσα εκεί. Τι ακούμε, Χριστέ μου. Και έχει μέσα μεγάλε αποθήκε μαγικία. Βέβαια αυτό το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει. Ναι, yeah, δεν είναι τυχαίο. Το σημερινό ήτανε. μα φύγαν τα πάντα τα χέρια. Τι κράταγε. Είπα τα μια κατσαρόλα. <laughs> Γεμάτη <Για Martify? laughs> Ναι. ή άδεια αγανακτισμένη έτσι. Με κουτάλι τη χτύπα για τζίγη τζίγη. Όχι, εντάξει. εντάξει. <laughs> <laughs> Ελληνοφρένια, παρακαλώ. Ε. Λέγε. Λοιπόν, δεν βλέπει ότι οι καθαρίστριε είναι δάχτυλο του Σόιμπλε. Πόσο δηλαδή μυαλό χρειάζεται να το χρησιμοποιήσει, να το χρησιμοποιήσει. Γιατί σαν σειριζό του Σόιμπλε, λογικό να στείλει τι καθαρίστριε να δημιουργούν αναστάτωση ο... τύπου για κάθε μέρα. Ε, βγάζει λογική. Λοιπόν, ο Πρεδεντέρη έχει δίκιο. Γενικώ, ναι. Κυρίω στι δημοσκοπήσει έχει δίκιο ο Πρεδεντέρη. Όποτε βγάζει δημοσκόπηση. Κοίνα δεν είσαι δίκιο. Γιατί εγώ βλέπω στον κόσμο του Πασό, όπου μα συναντά να μα λέει. Πού είσαστε και τι κάνετε, mm -hmm. από εσά περιμένουμε. Έλα ρε, τολισσί. Έλα, εγώ. Καλά, ρε, που. Τι θράσο έχουν αυτά τα μάτια του πασού. Α, ωραία. Ε, θράσεις... Για του Καρδαλίδη, ντροπή. Ε, ρε, μου ανέβει το αίμα στο κεφάλι, ρε, είχα καιρό, να σε πάρω, αλλά μου ανέβει και το αίμα στο. Εν τω μεταξύ. Αυτά ξέρει ποιοι τα παθαίνουν, αι. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά. Τι, τι, δεν σε άκουσα. Λέω ποιοι τα παθαίνουν αυτά που του ανεβαίνει το στο κεφάλι και δεν αντέχουν του πασόκου. Τι, ποιοι τα παθαίνουν. Ε, αυτοί που μια, δυο, τρει, πέντε δέκα το έχουν ρίξει. <laughs> Έλα να σου πω κάτι. Α το αποφεύγει. Άκου, τι μήνυμα θέλω να, να μεταδώσει αν μπορεί. <συσίλυν> τι. Εμπρόσωπο, Κάρξο Αντρέα, ή Καντρέα για να δει τι. Αν γίνει ποτέ εξέγερση, θα τρεμάσουμε και τους του ψηφοφόρου του Πασόκου. Όλα αυτά τα μοσφυλλα <συσίλυν> που μα κάνουν και υποφέρουν έχουν θράσει ω απίθμενο ρε. Μπενιζέλο, σκανταλίδη, ο άλλο ο βλάκα, ο πώ το λέει τη Δημοκρατία, ο Τζέρι, πώ το λέει ο Μαρκέα. Θράσει ω σου λέω τώρα. Δεν υπάρχει. Αλλά βρίσκουν το λαό να κοιμάται και τα κάνουν. Βρίσκουν μαρκέ και τα κάνουν ρε τολί. Τι να σου μπορείτε. Έλα! Ό, μη μου πει, περίμενε. Πριν μου πει, πάρε φόρα, φάει αυτά τα Biotics τα προβιωτικά τη Quest που φτιάχνουν το έντερο και μετά έλα. Έχω μια μάντρα εδώ και εξηγήσου. <Κι αλύτερο> Τι έγινε, εντάξει, τον ανακάλυψε ο μεγάλο Τζέιμ Μπον, ο μηδέν-μηδέν τούβλο. Τον ανακάλυψε το Σόιμπλε, τον έβγαλε τον κατάσκοπο. Ναι, ναι, ναι. ο, Σαμαράς... ο κατάσκοπο που έρχεται από το κρύο. Ναι. Και από του κρύου. Ναι, ο Σαμαρά τον στείλει και σε επικίνδυνε αποστολέ. Έτσι, δηλαδή, κάτι σαν το επικίνδυνο αποστολή που βλέπαμε παλιά. Μεταξύ μα και εγώ υποψιαζόμουν ότι ο Σόιμπλε είναι η ριζέο. Λε. Έτσι αλλιώ, οι ιδέε του Σαμαρά δεν συμπαθούν του ανάπηρου από ό,τι ξέρω. Του σκοτώνανε. Θα κάμερα κάνει λίγο δεξιά από το γραφείο του Άδωνη, θα δουν όλη την ταμπέλα που έβαλε όταν έγινε υπουργός, που λέει ότι η μαζικία υπουργοποιεί. Και αν κάνει ακόμα πιο άκρα δεξιά, θα δούνε την ταμπέλα που έβαλε πάλι όταν ήταν υπουργός, που λέει ότι η μαζικία τυφλώνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Εντάξει, Η Ελλάδα θα γίνει Βόρειο Κορέα σήμερα. Σήμερα ο μήνα έχει έξι. Βόρειο Κορέα, καλά είναι γιατί το είχαμε για πιο μετά αλλά από ό,τι φαίνεται βιάζεται το στουρνάρας τώρα πριν φύγει από το Υπουργείο να ολοκληρώσει το έργο του, ακούμε και τις διαφημίσεις της Real News ε, και πέφτει μπουζούκι πολύ γιατί είναι Μάρκος Βαμβακάρης για όλους εσά που ενδιαφέρεστε και σας αρέσουν αυτά για πρώτη φορά σε εφημερίδα 4CD, 60 επιτυχίε του Ωραία προσφορά, γι' αυτό την αναφέρουμε, μας αρέσει και εμάς δηλαδή όταν μας κολλάει και χαιρόμαστε που ακούγεται και μεταδίδονται τα τραγούδια, δικά τα ματόκλαδα όταν σκάει εκεί το μπουζούκι στην αρχή της εισαγωγή. Είναι ωραίο και η μάγιστη της Μύρινης βέβαια είχε κάνει και πάταγο εκδοτικό όταν είχε πρωτοβγεί, είχε συζητηθεί και αυτό το παίρνετε μαζί με όλες τις υπόλοιπε προσφορές για το τρίμερο. Όσοι θα μείνετε εδώ ε, και θέλετε να το περάσετε έτσι πολιτικά και είστε του χώρου, να πάτε στο φεστιβάλ Ανερέσει 2014. Είναι η νεολαία τη Ανταρσία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κάπω έτσι, ναι. Γίνεται κάθε χρόνο, γίνεται στη Γεωπονική, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, τρίμηνο το έχουν, στη Γεωπονική, στην Ιερά Οδό. Θα έχουν συναυλίε, συζητήσει, περίπτερα προβολέ, δρόμενα, παιδότοπο, βιβλιοπολίο, όπω γίνεται, σουβλάκια, μπύρε όπω γίνεται συνήθω, με σύνθημα. Δοκιμάζουμε το μέλλον μας αλλιώς, χωρίς τον καπιταλισμό όπως λένε και την κρίση του για τον κομμουνισμό του 21ου αιώνα. Από τη Γεωπονική θα ξεκινήσουν όλα αυτά, τρεις μέρες, σήμερα αύριο και μεθαύριο, Φεστιβάλ Ανερέσης 2014, το συνεχίζουν εκεί με συνέπεια και κάνουν ωραία πράγματα. Και τώρα ε, όσοι θα είστε εδώ επίση, έχουμε να δώσουμε για αύριο Σάββατο. Πέντε διπλές προσκλήσει για ένα θεατρικό που είναι αποσχολή θεάτρου. Μην φανταστείτε ότι θα πάτε σε θεάτρο κανονικό. Είναι το στούντιο υπό το μηδέν. Έχουμε δώσει και παλιότερα. Το ημερολόγιο ενό αχυνού είναι το έργο του Νίκου Σταματιάδη στην σκηνοθεσία Νίκο Καραγιώργο. Οι πέντε που θα πάρετε τώρα στο 2.11.208.200 θα πάτε αύριο να δείτε την παράσταση που έχουν φτιάξει ο σκηνοθέτη, βέβαια, μαζί με του υπόλοιπου συντελεστέ και του φοιτητέ τη σχολή, αν το πούμε έτσι. Που εδρεύει στο, στο Ψιρή. Είναι αυτό, Επικούρου 8-10, αλλά τη διεύθυνση θα την πούμε και μετά. Όσο ακούμε, όλοι εμεί την Εύα Καηλή να αποκαλύπτει ότι δεν είναι τελικά συνάδελφο, δημοσιογράφος όπω όλοι ξέραμε, αλλά είναι κάτι άλλο. Α, από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει μια στους στου στους επαγγελματίε, εγώ είμαι μηχανικό. Ένα μηχανικό χρειάζεται 7.000 το χρόνο απλά για να είναι στο τσμέδι, για, για να μπορεί να ασκεί το, το επάγγελμά του. Με μηδέν έσοδα. Έχει διαλυθεί λοιπόν ο δικό μα κλάδο. Αυτά είναι τα σημαντικά και αυτά είναι στα οποία πρέπει να ασκήσουμε συγκεκριμένε πολιτικέ και να αλλάξουμε τι κατευθύνσει. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι η Εύα Καηλή δεν ήταν δημοσιογράφος με λαμπρή καριέρα στο Μέγκα, μεταγραφέ νομίζω και στον Αλφα, είχε συζητηθεί, είχε πάει, ούτε θυμάμαι. Αλλά είναι μηχανικό, είναι πολιτικό μηχανικό και έχουν και προβλήματα εκεί όπω όλοι οι μηχανικοί, έτσι και η Εύα. Βέβαια την έχει κερδίσει πολιτική και την έχασε και η μηχανική. Και κυρίως η δημοσιογραφία, πολύ μεγάλη απώλεια, τα έλεγε αυτά εκεί, κάποια στιγμή αντέδρασε και το πάνελ. Να πούμε ότι έχει σταματήσει να είναι όνειρο το δημόσιο του κάθε νέου που μπαίνει αυτή τη στιγμή Αυτό, να, στο δεν φόρο δεν το, το πρόβλημα. Εδώ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να, να καταλάβουμε ότι είναι το μέτρο... Ποιο είναι άξιο και ικανό, ποιο μπορεί να αυτενεργεί mm. και πρέπει να απελευθερώσουμε του νέου επαγγελματίε ώστε να μπορέσει να πάρει μπρο η αγορά. Κύριε Ανάμ, με συγχωρείτε, τι λέτε, Δηλαδή αυτοί που είναι ανεργοί είναι ανένοχοι γιατί δεν μπορούν δεν να αυτενεργήσουν, Είναι δυνατόν. Είπα ότι αυτό που Μην αλλάζει είναι, είναι η φύση τη δουλειά πλέον mm. που αποκτά. Όχι, ένας κάνετε ένας μεγάλο λάθο. Λέω ότι δεν είναι Α. λύση πλέον το δημόσιο τελικά. Μα ποιο είναι αυτό που φέρνει αντίρρηση σε μια μηχανικό με εμπειρία που ξέρει και μάλιστα νέο επαγγελματία που ξέρει ακριβώ του κλάδου τα προβλήματα δεν έχουν κανένα, καμία ντροπή όλοι αυτοί που υπάρχουν στα πάνελς. Λαός μέρος βου. Έλα τρελό αγόρι, σε παίρνω μια βδομάδα. Αγάπη μου, κοιτά επιμονή. Να τσεφω κρατή, λοιπόν, άκου να δει. Έχω δει την ελληνοφρίνεια τη 26 και 27. Την τρίτη 27 η Δούρου Ζεμπέκικο. Χορεύε Ζεμπέκικο, ναι. Μπράβο, Παπαντρέο Ζεμπέκικο. Ο παλιό, ο μεγάλο Ζεμπέκικο. Άκη Ζεμπέκικο, Δούρου Ζεμπέκικο. Θυμηθείτε αυτό που θα σα πω. Ο Χαβά θα παραμείνει ίδιο. <Δεβαια> Ο κατώτατο μισθός της χώρας Σε επίπεδο 12 βάσης Είναι 684 ευρώ Το η γυναίκα μου ρε γιατί παίρνει 3,90 και ο Βρούτσις λέει 600 τόσα Τα κρύβει η Ρουφιάνα Και πολλά είναι 3,90 μου λέει εμένα στο σπίτι ότι παίρνει Από ποια δουλειά Από τη δουλειά που ξέρει ή από αυτή που δεν ξέρεις Γιατί κάνει και άλλα δουλειά ξέχασα να σου πω αυτή ξέρω, Από αυτή που, ξέρω, από μου λέει, που, λέει, που ξέρεις Και πολλά είναι Και μόνο που διάλεξε να είναι με σένα Να πληρώνει έπρεπε όχι να πληρώνετε το ζώο Αυτό ξαναφέστο ΦΡΟΙΣ� Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις καλά, είσαι. Ναι. Έχω πρόβλημα μεγάλο, φίλε. Από Κέρκυρα σε παίρνω. Τι έγινε, δυσεντερία έχεις έχει δυσκελιότητα, διάρκεια, κάτι τέτοιο εταιρικό. Όχι, <laughs> όχι. Αν έχει, πάρε αυτά τα, τα προβιωτικά τη Κουέστα, τα Biotics. <laughs> πάρε τέτοιο, πλακώ, Ροδάνι. Λαϊκόσαν οι τουρίστε στο Σαμαρά, έχουν βουλιάξει στο νησί. Πού, από, πού από Κέρκυρα σου λέω. Από Κέρκυρα, όλοι εκεί ήρθαν, τι μαλ. Λάθος, λάθο, λάθο. Έπρεπε να μοιραστούν σε όλη την Ελλάδα. Και τα 20 εκατομμύρια εκεί είναι, Ναι, μην φοβάσαι όμω. Του μισού του φορτώνουν με το που έρχονται από το αεροδρόμιο. Του φέρνουν στην Αλβανία. Του άλλου μισού του μαντρώνουν στα όλη κλώσσα της ξενοδοχεία. Και του άλλου στην Ιταλία. Έτσι, ακριβώ. Yeah. Και κάτι άλλο, τον τελευταίο μήνα εδώ στο νοσοκομείο έχουμε στείλει στα Γιάννενα και στη Μάτρα τρία επίγοντα περιστατικά με, με νεογνά και μικρά παιδάκια. Αυτό ο αλυταρά, ο άδονη, κατά τα άλλα είναι μια χαρά το νοσογόμιο μας καινούριο καινούριο μόνο που δεν έχει γιατρούς Θα ήθελα να σου πω κάτι Για πες μου Λοιπόν για να ξαναδείς Θα ήθελα να μου πεις νόμι σου αν στην Ελλάδα όντως έχουμε επιλογή Τελικά, αν έχουμε δικαίωμα επιλογή ή αν όλα είναι προκατασκευασμένα και έχουμε απλά την εντύπωση ότι ψηφίζουμε, ότι εκλέγουμε, ότι εμεί είμαστε ε, αυτοί που τελικά παίρνουμε τι αποφάσει. Εσύ πώ νιώθει. Δηλαδή, εσύ πώ βλέπει τον εαυτό σου, Νιώθει ο κυριέρχος λαό που λέμε, Όχι. Α. καμία περίπτωση. Αλλά δεν μπορώ να δω και κάποια επιλογή. Και είσαι και παρ' όλα αυτά. Τι δεν μπορεί να δει, Δεν μπορώ να δω και κάποια επιλογή. Γιατί δεν έχει παράθυρο σπίτι Ο δρόμο δεν φαίνεται. Έχει υπόψη του. Έρχεται ο Βασίδα από τη Σπάρτη. Πε του να πάρει φόρα, να φάει μια φασολάδα. Ο, χιλιάτου... Και έχω εδώ μια μάντρα. Πες του να έρθει. Όπω του, βίεσαι, στα... <ΚΚΚΚ> μου, έτσι, του και εγώ να του το πεις. Ο ανολιώσα, Ο σκουπιδιάρης, α... Τι δουλειά έχω εγώ με παιδί μου, τι δουλειά έχω, πα καλά. <ΚΚΚ> Ούτε γνωστό δεν έχω, είναι να ξέρω ποια κοινωνία προέρχομαι. Καλά, είσαι και πολύ, α... Παλιό. Παλιό, αλλά είναι καλό να ακούγεται. Οι πέντε λοιπόν που θα πάτε αύριο είναι διπλέ προσκλήσει. Είναι οι κύριοι Ταλούμη Νίκο, Λιακούτσης Κυριάκο, Νικολέτα Ιψί, Καπούνταλης Κωνσταντίνο και Τερζής Παναγιώτη. Είναι στο στούντιο υπό το μηδέν, Επικούρου 8-10 Ψηρή και Σαρή Γωνία. Εκεί που είναι όλα τα θέατρα. Ε, στο δεύτερο όροφο θα ανεβείτε πάνω, βέβαια θα σα έχουν εκεί στην είσοδο. 9 η ώρα να βρίσκεστε κάτω εκεί στη γωνία για να σα ανεβάσουν πάνω. Θα δείτε το ημερολόγιο ενό αχυνού. Καλά να περάσετε αγίζει τη νίκη της Βραζιλίας. Το παγκόσμιο κύπελο χαρακτηρίστηκε από του ισχυρού αποκλεισμού των Φαβολή αλλά και τι διατητικές αποφάσει συνήθω υπέρ τι διοργανώτε νότια σωρέασι, η οποία όμω καταφέρνει να αφήσει το στίγμα τη στο Μουντιάλ παρουσιάζοντα μια πολύ φρέσκια ομάδα με διάθεση για τρέξιμο κάτω από τι οδηγίε του λαμβάνου τεχνικού γου χίμπι. Οι κορεάτε φτάνουν μέχρι τον ημιτελικό όπου αποκλείονται από τη Γερμανία με σκορ 1-0. Ki za ini, to pamcie kam nie balaa. O szansa Ne, o tou muż do bori. Ja ty echy wdziaławazzna. Osi, daneś panela. Oa, we tu iesz, Pamy woda fondja fanela i weta pamyja balaa. Συνεχίστε να μας εμπνέετε Όσο για τη συλλεκτική φανέλα που μας εμπνέει Την κάνει δώρο η Vodafone Έλα τώρα σε ένα κατάστημα Vodafone Αγόρασε Vodafone Smart Tablet ή Smartphone Και πάρε δώρο τη φανέλα Στα εθνικά μας χρώματα Vodafone, 10 χρόνια Δίπλα στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεσαι Power to you Vodafone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 97.8 το αληθινό ραδιόφωνο. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος όπως κάθε παρασκευή γιατί έχουμε το λαό με τις παραγγελίες του, αμέσως μετά μαγαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατερίνα Κριβοπούλου και αμέσως μετά στις 3.30 Κανέλη, Γεια σας. <χει> Σαμαρά να λέγει 700.000 θέσεις και να βάλει τη διαφήμιση βελούδο». Ο τουρισμός μπορεί να δώσει 225.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας. Ο πρωτογενής τομέας αγροτικής παραγωγής 315.000 νέες θέσεις εργασίας. Η έρευνα και τεχνολογία 50.000 θέσεις εργασίας. Τα logistics 45.000 θέσεις εργασία Η φαρμακευτική βιομηχανία 25.000 θέσεις εργασίας. Η ναυτιλία 70.000 θέσεις εργασίας. Σύνολο, τα χιλιάδες θέσεις εργασίας μόνον από αυτούς τους κλάδους. Δεν <Κοὲ> πει Ινξνερο, πει βιλούδω; Είπα στον κοκορά μου, είπα στον κοκορά μου, είπα στον κοκορά μου κι ο κουλαλιπουρνό. Να κόψει τη συνήθεια, να κόψει τη συνήθεια, να κόψει τη συνήθεια. Ja za to no. I parę cegieł, i z Monaką, nie I za parę I Έλα. Καλέ μου παραγγεία για το μεσημέρι του Γιουργά και τη Γε μου πατέρα Είναι ο μου αβάσταχτος καημέ μου Καλέ μου καλέ, όχι καημέ μου, καλέ μου Καλέ μου, καταλέ <σχε> αυτό ρε Γε μου Πατέρα Είναι ο μου αβάσταχτος καλέ μου Που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του ανέμου. Προσπαθώ πατέρα, θα τα καταφέρω Στη ζωή κυνηγημένος να γυρνά Μα σταματάει κανένας και μου, Πατέρα Δεν τον άκουσες το δόλιο σου Πατέρα Παρασύρθηκες και μέρα με τη μέρα Είσαι Μα... Κι όμως γέρνας. Και μου Μάνα η περιμένεις μου Τα χειρότερα για τους Έλληνες Σε ένα δρόμο Έχεις κατά! μου, πατέρα, γυρνά σπίτι με τι πέτρε. Γε μου, πατέρα, πατέρα, πώς Είναι μόνο η αρχή. Θέλεις <Τελείς> να μα ξυπνήσει, θέλεις <Τελείς> να μα ξυπνήσει, θέλεις <Τελείς> να μα ξυπνήσει, <Τελείς> να, <Τελείς> να πιάσουμε δουλειά. Θελε, για την yeah, παραγγελία. Για πες, για πες. Λοιπόν, παπαρολογίες του Σαμαρά και βάζει το ξενίδι από το η δε να φοβεί τον άντρο να λέει Ρε Αντώνη, Ρε Αντώνη που κάνει παρατήρηση. Υψώ στα τσέληνικές σημαίες βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σα, Σα, Σα, Σαμαράς. Η ανάπτυξη λοιπόν αρχίζει από τώρα. Φετος, <συμφύλια> <συμφύλια> <συμφύλια> τέρμα ύ 2,9 θα αναπτυχθούμε την επόμενη χρονιά, το 2015. Σιωπή Αντωνάκη. Τα εισοδήματα δεν μένουν στον κατώτατο μισθό, αναβαίνουν και εκείνα. Μια ταχύρυθμη ανάπτυξη μερικών ετών θα φέρει μεγάλη ανάπτυξη, μεγάλη αύξηση. Και στα απασχόληση και στα εισοδήματα. Ε. Σταμάτα, βρει, Αντωνάκη Όλες οι ώρες δεν είναι ίδιε. Του Βενιζέλλου, αυτά που λέει, ότι μην αποστα... θα αποσταθεροποιηθεί η χώρα. Και θα βάζει στο, ρε, βαγγέλη, το βαγγέλ του Ξαρχάκου Ναγκαλί. Το στίχημα είναι η σταθερότητα της κυβέρνησης και της στρατηγικής Ναγκαλί. Και ο κρίσιμο κρίκο για όλα αυτά είναι η δημοκρατική παράταξη. Και στο τέλο κάτι που δεν έχει παίξει, ε, από το υπάρχει φιλότη με τον Παπαγιολούρο, υπάρχει ένα διάλογο για μια ελιά. Ε, όχι και δεν έχει παίξει, έχει εσύ, καιρό να μα ακούσει. Συγγνώμη, το ξέρει ότι έχω καιρό να σα ακούσει. <laughs> το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμω ήταν να πέσει. Και εκεί που πήγαινα, εντελώ ξαφνικά, τσου ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Η ελιά βρε τραβούδια είχε ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την ελιά. Αλλά αυτό είναι το ελατωμά μας Αδίαντο να παραδεχτούμε τη στραβωμάρα μας Και την ανυκανότητά μας Πρέπει να τη φορτώσουμε κάπου αλλού Εγώ τουλάχιστον μορενάντα μου τόσα χρόνια Δεν έχω ποτέ έναν Έλληνα να έχει το θάρρος και να πει Μάλιστα κυρία έφεξα, συγγνώμη Συγγνώμη, τι ωραότερο Εγώ τώρα τάτι, δεν ξέρω τι θες να πεις Αλλά αν δεν ήταν η ελιά <συσκύνω> το, ναι, ναι, Αν δεν ήταν η ελιά θα ήταν η σικιά Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλάδια Άιτε, νάγα, Ξυπνάμε αργά Τι θέλεις και φωνάζει, μήπω σ' ακούει κανείς Τι θέλεις και φωνάζει, μήπω ξυπνά κανείς Θέλω μια χαίρεση για την Παρασκευή Τι θες Μαρή Θα σου πω δύο τραγούνι και το διαλέξεις εσύ Ποιο θα δύο θα βάλεις. Το ένα είναι η στον μου, Του Λοίζου ναι. Και το άλλο είναι τις το επανάσταση Του Άθιμου <Κι αξοπλημένη θερφή> Ένα παραγγελία για αύριο. Ρίχτη. την κυρία που σου είχε πάρει επειδή δεν νίκιαζε στο, στο γιο τη ένα δωμάτιο. Ναι. Αυτό θα γελά. Τον κύριο Αποφτόλη παρακαλώ. Λέγιος. Ο Δημήτρη ο εγγονός μου στο τηλέφωνο. Αν νόμιζε ότι είσαι εσείς ο Δημήτρης ο εγγονός σας. Τι θέλετε. Α, γιατί τόσο άγρα η φωνή μου, Είναι πολύ δημωμένη μαζί σα. Μαζί μου, γιατί. Γιατί ήρθε το παιδί, συζητήσατε για κάποια γκαρσονιέρα, είπατε το ποσό που θέλατε Το είπα Ναι, του είπατε ότι θέλετε 200 ευρώ Θέλω Και μόλις συμφωνήσατε ήρθε μα είπε εντάξει συμφωνήσαμε και εμεί, η γεγιά και οι γονείς Και τώρα μόλις τον είδε και ήρθε με την κοπέλα του ναι. Αμέσως ζητάς 250, γιατί μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό Για να πληρώσει το τσούλι, Γι' αυτό Όχι να μένει τσάμπα στο παιδί να πληρώνει το παλικάρι 200 ευρώ και Να μπει ο γαμπρή, Και πού το ξέρει εσύ αν θα συμβάλλει κοπέλα ή όχι. Να συμβάλλει, Έχι... θα φανεί στο πεντάρι το παραπάνω. Άσε που εγώ το έχω φτιάξει για ένα άτομο. Εγώ απολογίσει ότι θα μείνει ένα άτομο, θα έχω την ησυχία μου. Αν αυτοί βγάζουν τα μάτια του, εγώ <ΣΠΟ> Εγώ λέω ότι οι άντρε κρατάνε τον λόγο του και τι συμφωνίε του. Έτσι ο δικό σου ότι λοιπόν. Άκουσε εδώ θα με ακούσεις, Θα με ακούσει, ακούσει, ακούσει. Λοιπόν, ο εγγονό σου ότι ουτιστάν. Μάλλον αυτό δεν κράτησε το λόγο του. Εμένα μου άρεσε τα σαν τα κρύα τα νερά, ήθελα να του πιάνω και το κολαράκι, όταν αργεί το ενίκιο, και μετά Ρα, μου φέρε σύνταρα. και την άλλη τη όνειθη. Βρε παλιό παιδό, βρε παλιάνθρωπε, εγώ έπαγαι να προσέξει το περίπου. λόγο σου, θα σε τα ίσω γεννόσημα. Κάτσε καλά, γιατί ξέρει κάτι. Ναι. Ξέρω και το σπίτι, ξέρω και την έρθω να σε χτίσω από κοντά. Έλα και τι θα μου κάνει. Α, όχι, τα συγχαίρω με τα σάλια. Τα σάλια από γέρου ούτε να τα βλέπω, ούτε να μαγγίξει θέλω λοιπόν. Αν φάω και τη χλέπα, 300 ευρώ τον Όχι. Όχι σε μένα Θα καθόλου, ούτε στο σπίτι σου, ούτε κοντά σου. Θες να μου κάνεις εδώ πέρα στο σπίτι μου να πάρεις τηλέφωνο να μου κάνεις το μεταξά εμένα. Όχι, δεν είμαι μεταξάς. δεν είμαι, μεταξάς. Τι, Τι, δεν είμαι δεν είπες, είπες, όχι. Μεταξύ μας τώρα, λέγε. Είσαι μεταξάς. Μεταξύ μας, μεταξά. Εγώ είμαι κουνιστός Κουνά την αχλαδιά Α σου είπε και για την αχλαδιά που έχουμε έξω σπίτι. Όλα τα είπε ο Δημητράκης Βέβαια το ανοίγει το σωματάκι του Δημητράκης Σου είπε μήπω ο Δημητράκης Ότι μου ήρθε με σούπερ το σοδούλι μίνι Για να με τουμπάρει πάρει αυτή την τιμή Καλέτε ο Δημήτρης καλέ Ο Δημήτρης Μπράβο μπράβο Ο, ο Δημήτρης το μαστιγώνει το δελφίνιο Δημήτρης. Το γουστάρισε στο παλικάρι μα. Το γουστάρισα ναι. Και δεν τρέπομαι να το πω. Γι' αυτό του ρίξα και την τιμή. Αλλά όχι να φέρει και την άλλη τη τζούλα μέσα. Να σου πω κάτι. Να σε χαίρετε. Η μάνα που έχει Σε ευχαριστώ πολύ και εκείνο τον χαίρεται η γιαγιά που έχει Να προσέξει το βράδυ τον κοιμάσαι που αφήνει τη μαγκούρα Και να θυμάσαι που τη βρίσκεις το πρωί Γιατί κάνει πάρτι <στονίτρια> ο Δημητράκης με τη μαγκούρα το βράδυ όταν λείπεις Αν φας τούμπα <στονίτρα> και γλιστρήσεις ο Δεν έχει πάτωμα. <στονίτρα> η μαγκούρα είναι βρεγμένη <στονίτρα> Ακούς με <στονίτρα> κεφαλαίο Ο Δημήτρης Λυπάμαι <στονίτρα> <στονίτρα> <στονίτρα> Που δεν γράφει το λόγο σου, λυπάμαι Εγώ λυπάμαι που δεν θα χαίρομαι το γυαλιστερό κολλή του Δημήτρη Αυτό, τίποτα άλλο Δεν ξέρω αν το ξέρεις, όταν σου λέει ότι πάει για λεύκανση Μην του δίνεις λεφτά για δοντίατρο, Άλλο που την κάνει τη λεύκανση Πού σου, πού σου, πού σου Εδώ είναι πολιτεία Εδώ είναι πολιτεία Εδώ είναι πολιτεία Μεγάλη και τρανή. Σου για... για κοίτα να σωπάσεις Για κοίτα να σωπάσεις Για κοίτα να σωπάσεις Μην χάσει τη φωνή Είσαι κουνιστός, πάει τελείως Εγώ Είσαι είμαι κουνιστός Κουμάς την αχλαδιά Τι θέλει και φωνάζεις Μήπως ακούει κανείς Τι θέλεις και φωνάζεις Ci na